Ναι, γεια σα. Ριαλ είναι? Ναι, ναι, είναι. Ναι, ε, παρακαλώ πολύ. Ε, αν θέλαμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα βάζαμε το κανάλι τη Βουλή. Ο σταθμό σα μονίμω με τι ομιλίε του Πρωθυπουργού περνάει το πρόγραμμά του. Ε, όχι, βάζουμε και του Γουρλού, του άλλου του εκπρόσωπου τη Siemens. Βάζουμε και εκείνο, δεν βάζουμε μόνο Πρωθυπουργό. Μην είστε άδικοι. Ε, πώς δεν είμαι άδικη, Όταν μιλάει ο Τσίπρα, πρώτη και καλύτερη. Είστε άδικοι, ναι. Το κρατικό σταθμό ακούμε. Πρωθυπουργό είναι. Ε, ναι. ναι, εντάξει, καλά. Γίνεται μετά εγώ να μη μόνο. Δεν γίνεται. Κόψανε την εκπομπή για να ακούμε τον παραμυθά να μα παπαρουνιάζει μεσημεριάτικα. Ναι, αλλά εξίσου σαν κομμάτι. Ναι. Δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα τη εκπομπή, ό,τι και να γίνει. Ακούμε παραμύθια συνέχεια. Ο παραμυθά, ο παπαρουνιάρη μα παπαρουνιάζει μεσημεριάτικα. Αφού το θέλουμε κι εμεί το οποίο μα. Δώσε, δώσε, δώσε εμά τώρα. Άιση να φύγει από εκεί πέρα ο κοντό. Και τι να έρθει μωρίο ψηλό. Όταν και εκείνο σαβούρα είναι, για τον κάδο είναι και ίδιο. Ε, τώρα τι μου λε, άμα φύγει αυτό, έρθει άλλο. Όλοι σαβούρε είναι, για πέταμα είναι. Μα το θέμα είναι να φύγουν όλοι οι σαβούρες, όχι να φύγει μια ναρτιάλη σαβούρα, να κάνει αντικατάσταση τη σαβούρα. Να έρθουν να φύγουν όλοι οι σαβούρε να κυβερνήσει το κόκκινο, αγάπη μου. Να, ωραία, μου. Το καλύτερο, λέω, είναι να ακούσε τι δηλώσει του Τσίπρα σε live μετάδοση είναι. και να νομίζει ότι τι έχετε πειράξει ήδη. Ά, φαντάσου, ε. Δεν αποκλείεται. Έχει αυτοαναιρεθεί τόσε φορέ που λε δεν μπορεί, θα είναι. Κι όμω, μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι παίρνει τα κείμενα από τα πειραγμένα που κάνετε. Έλα, Μωριζιωνάτη. Έλα, καλέ. Ε μου λέει, πού δεν έβγαζα λεγό μαλάστρα σου ίδια. Ότσι μπράσ. Ναι. Τον ακούνε και έξω, γενικώ με τη τεχνολογία, ξέρει. Όχιν oh, αυτά που έλεγε τώρα να πούμε επιτύχαμε κάναμε μειώσαμε την ανεργία, πια ανεργία έρευνα. <στονίκη> του 40-50 χιλιάδε νέου που έχουν φύγει του υπολογιστή, μέσα σαν έλεγχο. Δεν έχει να κάνει, παιδί μου, ένα να βρει και δουλειά, ένα σημαίνει μειώσαμε την, αμπ, την ανεργία. Σου λέει πόσο, έκανα σαρδά, πήγα να πω την απεργία, αλλά και την απεργία μειώσανε. Λοιπόν, και ένα να βρει και δουλειά, μειώσαμε την ανεργία. Έστω το Δε καιτάσει πωλεκα και εσύ το σειρά τι έκανε. <ΣΣΣ> <ΣΣ> τι θέλω έκανα! Γιατί μπορεί να μα δύο φωνά ανοιχτό, ήταν η άλλη που μου λέγε ή σα ιστορία και τέτοια. Είχα κάτι άλλο, δεν μπορούσα <ΣΣ> να σου πω. Παρακολουθήσα στην ομιλία για να βγάλει δουλειά για Δευτέρα για τη λιωπτική και, και... άτρε μου και <ΣΣ> <ΣΣ> πάλι η εισάγειρα για σα. Φηγλιά καθήκη. Άκουσε το τζπρα. Άκουσα λίγο, ναι. Δεν δάσε κριτό, τον άκουσα. Το τίπρα, όχι ελληνίω. Τι να ακούσει ελληνοφένεια, θα ακούσει ελληνικά, δεν ξέρω. Εμεί καθίσαμε να ακούσουμε ελληνικά. Δεν το δεχόμαστε. Εσύ, καλά κάνει και κάτι να ακούσετε ελληνικά και δεν δεν Δεν κάθε τόσο την εκπομπή. Οχού. Έχω μείνει άφωνη με όσα είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σπίτσουλε. <laughs> ναι. Η το σπίτσουλε <laughs> είναι πιο ωραίο γιατί κρύβει μέσα και τσούλε. Ναι, Όπω ο Κούλι πλέον είναι βαρετό, να το λέμε Κούλι. Είναι πιο ωραίο το Βαμφακούλη. Πού έχει κι άλλο μήνυμα. Βαμφακούλη. Τι είναι το δεύτερο μήνυμα. Μωρέ, αυτό που δεν ξέρει Ιταλικά πολύ με Ε, Έλεω, είναι... μωριά, ψάξτε το. Ψάξτε τι σημαίνει ε... Παμφακούλο. Δεν μπορώ να το πω από το ραδιόφωνο. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι, το πιασα, το έχω, το έχω, το έχω. Μπράβο, μπράβο. με την Πέμπτη. Το, το πλεόνεσμα αυτό λοιπόν δεν είναι πλεόνεσμα αίματο όπω των προηγούμενων. Όχι, εκεί, εξαι... σε εκείνη εξαι... τη συγκυρία ήταν αίματο. Αυτό όπω τη βλέπω τη φάση είναι σπέρματο, γιατί θα πάει σύννεφο το, <laughs> το μαμίσι. Τι έγινε, κάθε φορά θα μα βάζετε τον Τσίπρα, κάθε φορά π, π, π, κόντρα στην Ελληνοφρένεια. Όχι κανονίσει, ρε. Αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα, δηλαδή. Πέρα Βα... από την πλάκα, δηλαδή. Θε να σου απαντήσω πέρα από την πλάκα σε αυτό που με ρωτάτε. Ναι, φίλε, το έχω κανονίσει. Δηλαδή, πέρα αυτή πέρα η προθυμία πέρα. για εμά ή πάντα με ξητάρει πάρα πολύ. Ναι, το έχουμε κανονίσει. Που? Τι που? να σου πω τώρα. Που? Έχουμε μπει με τον Τζίπρα, θα βγαίνει στην ώρα μα, να λουφάρουμε εμεί λίγο, να μην ακουγόμαστε και στον αέρα που δεν σε φέρουν αυτά που λέμε και είναι κανονισμένο τώρα, δηλαδή. Πέρα μπορώ πέρα. να κρυφτώ εγώ από σένα. Μπορώ. Έχουμε το, το, το καπουράκι, το κολάρα, μόνο ένα τέταρτο το τρώει. Εμά μα τρώει 45 λεπτά από την Ελλοφρένια. Κατάλαβε, μα μένει ένα τέταρτο. Τι να πω εγώ τώρα, ένα τέταρτο για τα αντίμετρα και. Σιγά-μισά, ένα τέταρτο, α ησυχτήρια! Ναι. Καλή ανάσταση, ζητώ νεύρα! Κι αυτό, αμορία, είναι βριασμένη. Θα το πει: Καλή ανάσταση με νεύρα, α Ναι. Καλή ανάσταση, πάλι νεύρα. Ναι. Χριστό, ανέφερα. Το ξέρω, άσε με. Ναι. ναι. Α τη Λουκάλε να μιλήσει, τι την κόβιζε, θα πάθει κανένα έμφραγα. Τι είναι καλό, καθόλου τη Λουκάλε, ακούω. Πό, πό, φορά να βγούμε και να αφήνει δύο δευτερόλεπτα. άσυνε θα πάει. Πολλά είναι δύο. Ξεψαρώνει και ξαναπέρνει. Είμαι σίγουρο, φίλε, έχει βγάλει φωτιέ, δηλαδή έχει λησάξει. Θα μπει με στο τηλέφωνο. Α είναι να τα πει να τελειώνουμε, ναι. Και καλή ανάσταση! Επιτέλου, πέστε και αυτό θα συμπληρωθεί. Πάει και αυτό με νεύρα. Α Ναι. Καλή ανάσταση! Το ξέρω! Γνωρί θυμήθηκε, εσά ή Ναι, γεια σα. Το ρεαλί είναι. Ναι, αυτό είναι. Πετε μου, θα επαναληφθεί η Ερηνοφρένια το απόγευμα, Τι να επαναληφθεί, κυρία μου, δεν έμεινε και κάτι για επανάληψη. Καλά, εντάξει. Είμαι επειδή... με μεγάλη χαρά, δεν έχω αντίρρηση, αλλά το μισό ήταν η Τσίπρα. Το ματόκλισσα. Δεν έχω καμιά δουλειά να ακούσω το Τσίπρα να μου λέει ψέματα. Ευχαριστώ, μου. Γεια σα. Αντινάστε καλά, γιατί ωραία είναι και τα ψέματα κάποια φορά. Κάνουνε χάζει. Δεν θέλω όμω. Αυτό δεν δεσποίηκε χθε ο Κουμίσα από την Ιωνία που κατακίνει τον κόσμο που βλέπει Survivor mm. είναι ο ίδιο ακριβώ που μα έχει γαλήσει με την Nike, το γύπε τη, στο ελληνικό κοντάλμα τη Super League και κατατάλω τον πηγαίζεται στο Survivor. Και πάντε, περνώ στο Survivor, βλέπω για τα βιβλία τη Λάβρα. Σιγά βλέπουμε τα βιζιά τη Λάρα. Και εγώ yeah. θέλω να το καταγείω αυτό. Ούτε να βρει yeah. δει. Δεν έχει γνωστό, βιζάρη. Έχει γουτό, βλέπουμε. Ο άλλο πάκι που στηρίζει την Nike και την κατατάρα τον πειράζει το Survivor. Αυτό είναι λίγο όμω τώρα μεταξύ μα. Το ένα, ο παδικό το άλλο, αλλά το ένα έχει μεγαλύτερη ιστορία. Τέλο Το κόσμος τι να κάτσει να δεις, επανάληψη το ρετυρέ. Δεν θα τα πάμε καλά αποστολή Δεν θα τα πάμε καλά αποστολή Τουρουντουρουντουρουντουρουντουτου Τα καλώ μεσημέρι χαιρετισμός Πού μιλάς μωρί Ναι Καλά που τα λες αυτά Ναι Ναι λέγεται Παρακαλώ εσείς πήρατε Μάλλον κατά λάθος. Ενώ είχα ένα ακουστικό σε αυτή και το πάρει χαμπάρι Τι συνέβη Συγγνώμη, α, είναι εκεί το τηλέφωνο τη Real FM. Ναι, είναι. Πάλι κατά λάθο πήρατε. Όχι, δεν πήρα, κυρία μου, κατά λάθο. Α, γιατί πριν βρέθηκε ένα ακουστικό σταυτί, σα ξαφνικά. Έγινε re-dial και μου δώσανε το τηλέφωνο, σα παρακαλώ, και μην μιλάτε με αυτό το ύφο. Δεν κατάλαβα με ποιο ύφο θα σας μιλήσω, αυτό που θα διαλέξετε εσεί. Τι έγινε re-dial μόνο του γίνεται ένα ρηντάλ. dial με... γέννε το φω που λέμε, έγινε το ρηντάλ. Ξέρετε εμένα. Εσεί με ξέρετε μένα μιλάω εγώ έτσι αγαπητέ μου ναι αλλά δεν ξέρετε τι ώρα παίρνετε και αν ενοχλείτε μα εγώ παίρνω στο τηλέφωνο που βρήκα ω τηλέφωνο επικοινωνίας ναι. DL, και μετά από παραπομπή που πούμε τη συναδέλφου σα από το 300 καταλάβατε ωραία και τι έγινε τώρα έτσι, δεν κατάλαβα θυχτήκατε <σχελίδι> εσείς δηλαδή τι παίρνω να δεν γνωριζόμαστε θα είσαι αγενής μόνο σε που ξέρεις δεν είναι σωστό Έλα, βρε, τι θα γίνει, θα βγάλω γραμμή. Βγάλε. Ε, βγάλα. Αμάρτησα όμω. τέλος. Πεντέμιση χιλιάρια το αφορολόγητο, λέω να τα αφήσω. Πεντέμιση πολλά δεν είναι. Stop. Δεν μπορούμε να το ρίξουμε στα 4. Εσύ πόσα παίρνει. 80. Το χρόνο. Ε τι το μήνα. Ε, το μήνα καλά θα ήταν. Δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Δεν μεταναστεύει. Το λέω από τώρα. Μου φαίνει και λίγο μαλκάκο. Ευκαιρία είναι. Win-win και για εμά και για σένα. Παριμένα ένα τέταρτο αναμονή και μου βάζουνε και το να ακούω το και απ' το τηλέφωνο στην αναμονή Πολύ ευχάριστο Αλλά... αυτό Με... Για να μην χάνει τη σειρά σου, γι' αυτό Με... Σε τζιτώνει, σε τζιτώνει, Με... να σηκώσω μετά εγώ τη γραμμή, να γίνει η φάση ωραία Με... Τι να σου βάλει τραγουδάκι, Με... Αυτά τα βιολιά και αυτές τις μαλακές να ηρεμήσεις, Με... να μην πάρεις μετά ξενέρωτη Αυτός Δεν θα σταματήσει ρε να μιλάει αν δεν πάει δύο η ώρα Ο Τσίπρας? Δεν... Το... Εδώ βαριώνεται, τον βλέπω και στην τηλεόραση. Βαριώνεται και κοιτάνε τη συνέχεια τα ορολόγια οι βουλευτές. Εσείς δεν βαρεθήκατε, να τον πλήσετε! Εμεί βαρεθήκαμε, αλλά έχουμε υποχρέωση, καταλαβαίνει. Να τον πλήσω, Χατζη Νικολάου. Δεν έχει ο... να κάνει, τι ώρα το έχεις εσύ? έχει εσύ. Δεν έχει να κάνει, παιδί μου. Είχα. Κάνουμε λειτουργήμα. Υπηρετούμε τη Σάτιδα. Οφείλουμε άρα να βγάλουμε του κλονίσκου τη Μέρκελ να μα τα πούνε. Εδώ οι ευρύ σιωνιστέ έχουν τοποθετήσει και Οι κεραίε είναι τα κέρατα του διαβόλου. Να φύγετε και να εξαφανιστείτε. Σα εξοργίζω όπω σα είπα. Ου στεμόνια, πονηρά. Ου στεμόνια. Ποιο σα είπε να δείτε εδώ, Ποιο σα είπε. Ό, στο κεφάλι το πήρα. Βουουουου, το κάτω. Χαχά! Πάρτο κάτω τον έβωνα. Ξάπλα. Αυτό που με τον παπά που με τη σφεντώνα έχει πάνω στι κεραίε ήταν αληθινόρεση. Αληθινόταν, το κάνει. Υπάρχει άνθρωπο πυροβολημένο το κάνει. Λίγια, τώρα. Δεν παπά, μοναχώ, μοναχώ. Ναι, ναι, μονάχα. Αλλά γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα γιατί πήγε μονάχο στο κυπάνω. Άμα ήταν καμιά 20 Batman, δεν δεν είχα τι αρνητικέ Υπά καιρέσει. Υπάρχει ένα άλλο βιντεάκι, μου το φύγησε, που βίνει ένα πάλι έτσι, ένα μοναχό δεν δικαιώματο λένε αυτό, που βίνει στην παλιά βουλή και κατάρε και τέτοια το ίδιο αυτό. Κατάρεσε ο άνθρωπο που είναι κοντά στο Θεό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι θε. Είναι, είναι, είναι Φε... αγάπη, είναι καλή Φε... Φε... μα, μα, μα την Παναγία τώρα. Μαγα για την Μα την ίδια λέω, έτσι. Ναι, ναι, δεν κάτι... <laughs> <laughs> δεν δε θέλω okay. να την επικαλεί επιματέω, θέλω όντω να είναι μάτι Μπαναγία. Όχι, είναι μάτι. Είναι μάτι. Μετά είναι μπαναγία, όπω λέμε Μπάουκ. Ο Μπαλούρδο τώρα τι ομάδα είναι, Σαββίδη, τι εννοεί. Αναγκαστικά, ναι. λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το καιρό α, είναι yeah. Μπάουκ. Μπάουκ κι α μηγαμίσει Πότε. Παλιότερα. Καλά, έχει περάσει διά, από κόκκαλη, ω όφιλε. Κοίτα, επί Σαμαρά ήταν ΑΕΚ. Μελισανίδη. Ναι, σωστά, Μελισανίδη. Πρέπει να ξέρουμε κι αυτέ τι προσεγγίσει, δεν θα τα ξέρουμε. Όχι, πρέπει να το υποθέσω δεν είναι δύσκολο. Πείτε κάτι για την απεργία στη 17 γιατί τόσ, τόσο καιρό που σα ακούω ούτε λέξη δεν έχετε πει. Ναι, ναι, δεν γιατί συνήθω εμεί τα κρύβουμε δε αυτά, δεν δε δε λέμε. Δε Γενικώς τις απεργίες τι πνίγουμε λίγο, δε, τα κρύβουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό, επειδή, τις κρύβετε, επειδή δηλαδή, γι' αυτό, δηλαδή, καλά δηλαδή. κάνεις και παίρνει γι' αυτό. Α, εσύ από το χάμα.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 τον ανθρώπων αυτών, ανάπτυξη μετά σου μιλάνε, περιμένει να πληρωθεί και επειδή δεν απαντάει σε ένα ερώτημα, έχει γίνει όλη αυτή η Και μετά σου ανάπτυξη και έσπα και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε. Ε, για να μην σου πω ανάπτυξη. Εγώ το λέω ανάπτυξη, ο ανάπτυξη. Και του χρόνου. Δεν νομίζω. Αλλά το πάντων. Δηλαδή, ό,τι ανάπτυξη είδε, είδε. Αυτό ήταν.